Σελίδα 69. Μέσα σε αυτή την οργάνωση της πρωτόγονη ορδή, η λογικότητα και η αλογικότητα, βιολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες, το γενικό και το ειδικό συμφέρον, έχουν πλεχθεί αδιαχώριστα. Η πρωτόγονη φυλή είναι μια ομάδα που λειτουργεί προσωρινά και που διατηρεί τον εαυτό τη σε κάποιο είδο τάξη. Άρα μπορεί κανένας να υποθέσει ότι ο πατριαρχικός δεσποτισμό που θέσπισε την τάξη αυτή στάθηκε έλογος εφόσον δημιούργησε και διατήρησε το σύνολο και έτσι την αναπαραγωγή και το κοινό συμφέρον. Καθιερώνοντας το πρωτότυπο για όλη την κατοπινή ανάπτυξη του πολιτισμού, ο πατριάρχης προετοίμασε το έδαφος για την πρόοδο διαμέσου επιβεβλημένου περιορισμού της ειδονής και επιβεβλημένης εγκράτειας. Έτσι δημιούργησε τις πρώτες προϋποθέσεις για την πειθαρχημένη εργατική δύναμη του μέλλοντος. Επιπλέον, ο ιεραρχικός αυτός καταμερισμός της Σιδονής δικαιωνόταν από την προστασία, ασφάλεια, ακόμα και αγάπη. Επειδή ο τύραννος ήταν ο πατέρας, το μίσος που τρέφανε γι' αυτό η του πρέπει να συνοδεύτηκε από την αρχή από μια βιολογική στοργή αμφίροπα συναισθήματα που εκφραζόντουσαν μέσα στην επιθυμία της αντικατάστασης και απομίμησης του πατέρα, της ταυτοποίησης με αυτόν με την ειδονή του και τη δύναμή του. Ο Πατριάρχης επιβάλλει την κυριαρχία για το ίδιο του το συμφέρον, αλλά δικαιώνεται στην πράξη του αυτή από την ηλικία του, το βιολογικό του ρόλο και πάνω απ' όλα την επιτυχία του. Δημιουργεί την τάξη εκείνη που χωρίς αυτήν η ομάδα θα διαλυόταν αμέσως. Με το ρόλο αυτό ο Πατριάρχης προαναγγέλει τις κατοπινές τυραννικές πατρικές μορφές που κάτω από αυτές πρόοδευσε ο πολιτισμός. Στο πρόσωπο και το ρόλο του ενσαρκώνονται η εσωτερική λογική και η αναγκαιότητα της αρχής της πραγματικότητας καθεαυτής. Έχει δικαιώματα ιστορικά. Αλλά ο αναπαραγωγικό ρόλος της ορδής επέζησε του Πατριάρχη. Ένας από όλου τους γιους κατάφερνε να ανέβει σε μια θέση όμοια με εκείνη του Πατριάρχη στην Αρχική Ορδή. Μια προνομιούχα θέση παρουσιαζόταν με τον εξής φυσικό τρόπο. Ο πιο νέο γιος, προστατευόμενος από την αγάπη της μητέρας του, μπορούσε να υποφεληθεί των γυρατιών του πατέρα του και να τον αντικαταστήσει μετά το θάνατό του. Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτογενής πατριαρχική τυραννία έγινε αποτελεσματική τάξη. Η αποτελεσματικότητα όμως της επιβεβλημένης οργάνωση της φυλή θα πρέπει να ήταν πολύ ανασφαλής και κατά συνέπεια το μίσος ενάντια στην πατριαρχική καταπίεση πολύ δυνατό. Στο οικοδόμημα του Φρόιντ το μίσο αυτό καταλήγει στην ανταρσία των εξορίστων γιών, στο συλλογικό φόνο και στο κατασπάραγμα του Πατριάρχη και στην εγκαθίδρυση της φατρία των Αδελφών που με τη σειρά της αποθεώνει το δολοφονημένο Πατριάρχη και εισάγει εκείνες τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς που σύμφωνα με τον Φρόιντ δημιουργούν την κοινωνική ηθική. Η υποθετική ιστορία της πρωτογενούς ορδής του Φρόιντα αναφέρει την ανταρσία των αδελφών σαν μια ανταρσία ενάντια στην απαγόρευση των γυναικών, την θεσπισμένη από τον Πατριάρχη. Δεν γίνεται λόγος για κοινωνική διαμαρτυρία κατά του άνισου καταμερισμού της Ιδονής. Κατά συνέπεια, με την αυστηρή έννοια, ο πολιτισμός αρχίζει μόνο στη φατρία των αδελφών, οπότε οι απαγορεύσεις, αυτοεπιπευλημένες τώρα από τους άρχοντες αδελφούς, εφαρμόζουν την απόθεση για το κοινό συμφέρον της διατήρησης της ομάδας σαν συνόλου. Το κρίσιμο ψυχολογικό γεγονός που διαχωρίζει οριστικά τη φατρία των αδελφών από την πρωτογενή ορδή είναι η ανάπτυξη του αισθήματος της ενοχής. Η πρόοδο πέρα από την πρωτογενή ορδί, δηλαδή ο πολιτισμός, προϋποθέτει αίσθημα ενοχής. Ενδοπροβάλλει μέσα στα άτομα και έτσι διατηρεί τις κυρίες απαγορεύσει, περιορισμούς και καθυστερήσεις στην ικανοποίηση που από αυτές εξαρτάται ο πολιτισμός. Είναι αρκετά λογικό να φανταστούμε ότι μετά το φόνο του Πατριάρχη ακολούθησε μια περίοδος διαμάχης μεταξύ των αδελφών για την διαδοχή που ο καθένας την ήθελε για τον εαυτό του και μόνο. Ως πως στο τέλος κατάλαβαν ότι οι διαμάχες αυτές ήταν τόσο επικίνδυνες όσο και μάταιες. Η δυσκολό απόκτητη αυτή κατανόηση, όπως και η ανάμνηση της απελευθερωτικής πράξης την οποία είχαν επιτελέσει μαζί, καθώς και η σύνδεση που είχε δημιουργηθεί αναμεταξύ τους κατά την εξορία τους, οδήγησε τελικά στην ένωσή τους σε ένα είδος κοινωνικού συμβολέου. Έτσι. Έτσι, δημιουργήθηκε η πρώτη μορφή μια κοινωνική διοργάνωση που τη συνόδευαν η απάρνηση τη ικανοποίηση των ενστίκτων, η αναγνώριση αμοιβαίων υποχρεώσεων, θεσμοί που κηρύχθηκαν ιεροί, που δεν μπορούσαν να διαρριχθούν. Με λίγα λόγια, οι χρονικέ αρχέ τη ηθική και του νόμου. Η ανταρσία κατά του πατριάρχη είναι ανταρσία κατά τη βιολογικά δικαιωμένη εξουσία. Ο φόνο του καταστρέφει την τάξη που διατηρούσε τη ζωή του συνόλου. Οι επαναστάτες διέπραξαν ένα έγκλημα κατά του συνόλου και με αυτόν τον τρόπο ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό. Είναι ένοχοι απέναντι των άλλων και απέναντι του εαυτού τους και πρέπει να εξηλεωθούν. Ο φόνος του Πατριάρχη είναι το έσχατο έγκλημα γιατί αυτός καθιέρωσε την τάξη του αναπαραγωγικού σεξουαλισμού και έτσι είναι ο ίδιος, το γένος που δημιουργεί και διατηρεί όλα τα άτομα». Ο Πατριάρχης, πατέρας και τύραννος μαζί, συνδυάζει το σεξουαλισμό και την τάξη, την ειδονή και την πραγματικότητα. Προξενεί αγάπη και μίσος και εγγυάται την βιολογική και κοινωνιολογική βάση από την οποία εξαρτάται η ιστορία της ανθρωπότητας. Η εξουδετερώση του προσώπου του απειλεί να εξουδετερώσει την ίδια τη ζωή της ομάδας και να αποκαταστήσει την προϊστορική και υποϊστορική καταστροφική δύναμη της αρχής της ειδονής. Οι γοίοι όμως θέλουν το ίδιο πράγμα με τον Πατριάρχη. Θέλουν διαρκή ικανοποίηση των αναγκών του. Ο μόνος τρόπος να πετύχουν τον αντικειμενικό αυτό σκοπό είναι η επανάληψη σε νέα μορφή της τάξης της κυριαρχίας που έλεγχε την Ιδονή και έτσι διατηρούσε την ομάδα. Ο πατριάρχη επιζήσαν ο Θεό που λατρεύοντά τον οι αμαρτωλοί μετανοούν, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να μαρτάνουν, ενώ οι καινούργοι πατέρε εξασφαλίζουν τι αποθήσει που χρειάζονται για την διατήρηση τη εξουσία του και τη δική του διοργάνωση τη ομάδα. Η πρόοδο από την κυριαρχία του ενό στην κυριαρχία μερικών συνεπάγεται κάποια κοινωνική εξάπλωση τη ειδονή και κάνει την απόθυση αυτοεπιβεβλημένη μέσα στην ίδια τη ομάδα που διοικεί. Όλα τα μέλη της πρέπει να υπακούν στις απαγορεύσεις, αν θέλουν να διατηρήσουν την εξουσία τους. Η απόθεση τώρα διέπει τη ζωή των ίδιων των καταπιεστών και ένα μέρος της ενέργειας των ενστίκτων τους γίνεται διαθέσιμο για εξύψωση μέσα στο έργο. Ταυτόχρονα, η απαγόρευση των γυναικών της Φατρία οδηγεί σε επέκταση και συγχώνευση με άλλες ορδές. Ο οργανωμένο σεξουαλισμό αρχίζει εκείνο το σχηματισμό μεγαλύτερων μονάδων που ο Φρόιν θεωρούσε σαν ρόλο του «έρωτα» μέσα στον πολιτισμό. Ο ρόλος των γυναικών γίνεται όλο και πιο σπουδαίος. Ένα σημαντικό μέρος της δύναμης που έμεινε χωρίς κάτοχο με το θάνατο του Πατριάρχη πέρασε στις γυναίκες. Ακολούθησε η περίοδος της μητριαρχία. Το ότι η πρωτογενής πατριαρχική τυραννία μέσα στην αλληλουχία της ανάπτυξη προηγήθηκε της μητριαρχική περίοδου φαίνεται να είναι ουσιώδε για την υπόθεση του Φρόιντ. Ο μικρός βαθμός της αποθητική κυριαρχίας, η έκταση της ερωτικής ελευθερίας που συνδέονται παραδοσιακά με την μητριαρχία, παρουσιάζονται μέσα στην υπόθεση του Φρόιντ σαν συνέπειε της κατάργηση της πατριαρχικής τυραννίας μάλλον παρά σαν πρωτογενεί φυσικές καταστάσεις. Στην ανάπτυξη του πολιτισμού η ελευθερία γίνεται δυνατή μόνο σαν απελευθέρωση. Η ελευθερία ακολουθεί την κυριαρχία και οδηγεί στην νέα κατάφαση της κυριαρχίας. Τη μητριαρχία αντικαθιστά μια πατριαρχική αντεπανάσταση που σταθεροποιείται με την θεσμοποίηση της τρισκίας. Στη διάρκεια εκείνης εποχής είχε γίνει μια μεγάλη κοινωνική επανάσταση. Η Μητριαρχία ακολουθήθηκε από μια αποκατάσταση της πατριαρχικής τάξης. Οι καινούργοι πατέρες, στην αλήθεια, ποτέ δεν κατάφεραν να αποκτήσουν την παντοδυναμία του πατριάρχη. Ήταν περισσότεροι, ζούσαν σε κοινότητε μεγαλύτερες από την αρχική ορδή. Ήταν υποχρεωμένοι να συμβιβάζονται μεταξύ τους και περιορίζονταν από κοινωνικούς θεσμούς. Στην αρχή οι αρσενικοί θεοί κάνουν την εμφάνισή τους δίπλα στις μεγάλες μητρικές θεότητες, βαθμιαία όμως παίρνουν τα χαρακτηριστικά του πατέρα. Ο πολυθεϊσμός υποχωρεί μπροστά στο μονοθεϊσμό και ύστερα επιστρέφει τη μια και μόνη πατρική θεότητα που η δύναμή της είναι απεριόριστη. Υψηλή και υψωμένη η αρχική κυριαρχία γίνεται αιώνια, κοσμολογική και καλή φύλακας σε αυτή τη μορφή της προόδου του πολιτισμού τα ιστορικά δικαιώματα του Πατριάρχη αποκαθίστανται. Το αίσθημα τη ενοχή, που κατά την υπόθεση του Φρόιντ αποτελεί ουσιαστικό μέρο τη φατρία και τη επακόλουθης σταθεροποίησή τη στην πρώτη κοινωνία, προέρχεται βασικά από την διάπραξη του έσχατου εγκλήματο τη πατροκτονία. Οι συνέπειε όμω αυτέ είναι δύο ειδών. Απειλούν να καταστρέψουν τη ζωή τη ομάδα με την εξάλληψη τη εξουσία που, αν και με τον τρόμο, διατηρούσε την ομάδα και ταυτόχρονα η εξάλληψη της εξουσίας αυτής υπόσχεται μια κοινωνία χωρίς τον πατέρα, δηλαδή χωρίς απόθυση και κυριαρχία. Δεν πρέπει να υποτεθεί ότι η ουσία της ενοχής αντανακλά τη διπλή αυτή δομή και την αμφυρέπειά της. Οι επαναστατικοί πατροκτόνοι παίρνουν μέτρα για την πρόληψη μόνο της πρώτη συνέπεια της απειλή. Ξαναφέρουν την κυριαρχία βάζοντα στη θέση του Πατριάρχη πολλού πατέρε και κατόπιν αποθεώνοντα και εσωτερικεύοντα τον έναν πατέρα. Με αυτή την ενέργεια όμω προδίνουν την υπόσχεση τη ίδια του τη πράξη, την υπόσχεση τη ελευθερία. Ο Πατριάρχη Τύρανο είχε κατορθώσει να εμφυτέψει την δική του αρχή τη πραγματικότητα στου επαναστάτε γιου. Η επανάστασή του έσπασε την αλυσίδα τη κυριαρχία για ένα μικρό διάστημα. Στη συνέχεια, η καινούργια ελευθερία καταπιέζεται ξανά, αυτή τη φορά με τη δική τους δύναμη και τις δικές τους ενέργειες. Δεν πρέπει λοιπόν το αίσθημα της ενοχής τους να περιέχει ενοχή για την προδοσία και την απάρνηση της πράξης τους. Δεν είναι ένοχη για την παλινόρθωση του αποθητικού πατριάρχη, ένοχη για την αυτοεπιβεβλημένη συνέχιση της κυριαρχίας. Το ερώτημα αυτό παρουσιάζεται μόλις η φιλογενετική υπόθεση του Φρόιντ συσχετιστεί με την φροειδική αντίληψη της δυναμικής των ενστίκτων. Καθώς η αρχή της πραγματικότητας αρχίζει να ριζώνει, έστω με την πιο πρωτόγονη και πιο στιγνά εφαρμοσμένη μορφή τη, η αρχή της ηδονής γίνεται κάτι το φοβερό, τρομακτικό. Οι παρορμήσει για ακέραιη ικανοποίηση συναντούν άγχος και το άγχος αυτό δημιουργεί την επιθυμία της προστασίας από τα άτομα πρέπει να υπερασπίσουν τον εαυτό τους ενάντια στο φάσμα της ακέραιης απελευθέρωσής τους, από την ανάγκη και τον μόνο ενάντια στην ακέραιη ικανοποίηση. Η τελευταία αντιπροσωπεύεται από την γυναίκα που σαν μητέρα είχε κάποτε για πρώτη και τελευταία φορά προσφέρει μια τέτοια ικανοποίηση. Αυτοί είναι οι παράγοντε των ενστίκτων που επαναλαμβάνουν το ρυθμό της απελευθέρωση και της κυριαρχίας. Η σεξουαλική δύναμη της γυναίκας είναι επικίνδυνη για το κοινωνικό σύνολο που η κοινωνική του δομή βασίζεται πάνω στο φόβο το μεταθέμενος στον πατέρα. Ο βασιλιάς φωνεύεται από το λαό όχι για να απελευθερωθούν αλλά για να μπουν κάτω από ένα βαρύτερο ζυγό που θα τους προστατεύει πιο σίγουρα από τη μητέρα. Ο βασιλιάς πατέρας φωνεύεται όχι μόνο επειδή επιβάλλει αβάστακτους περιορισμούς αλλά επίσης επειδή οι περιορισμοί αυτοί επιβεβλημένοι από ένα μόνο πρόσωπο, δεν αποτελούν αρκετά αποτελεσματικό εμπόδιο της αιμομιξίας ούτε είναι αρκετά αποτελεσματικοί για την αντιμετώπιση της επιθυμίας τη επιστροφή στη μητέρα. Γι' αυτό η απελευθέρωση ακολουθούται πάντα από μια ολοένα καλύτερη κυριαρχία. Έτσι η εξέλιξη της πατρικής κυριαρχίας σε ένα όλο και ισχυρότερο κρατικό σύστημα διαχειριζόμενο από τον άνθρωπο δεν είναι παρά μια συνέχεια της πρωτογενούς απόθεσης που αποσκοπεί στο αδιάκοπα εκτενέστερο αποκλεισμό των γυναικών. Η ανατροπή του βασιλιά πατέρα είναι έγκλημα αλλά το ίδιο είναι και η παλινόρθωσή του και τα δύο είναι αναγκαία για την πρόοδο του πολιτισμού. Το έγκλημα που γίνεται κατά τη αρχή τη πραγματικότητα εξηλαιώνεται με το έγκλημα κατά τη αρχή τη Ιδονής. Έτσι, η εξηλέωση μηδενίζει τον εαυτό τη. Το αίσθημα τη ενοχή παραμένει παρόλη την επαναλαμβανόμενη και ενδυνόμενη εξηλέωση. Το άγχο επιμένει επειδή το έγκλημα κατά τη αρχή τη Ιδονής δεν εξηλαιώνεται. Υπάρχει ενοχή για μια πράξη που δεν εκτελέστηκε. Την απελευθέρωση. Μερικές από τις διατυπώσεις του Φρόιν φαίνονται να εκφράζουν το γεγονός αυτό. Το αίσθημα της ενοχής ήταν η συνέπεια επιθετικότητας που δεν πραγματώθηκε. Και στην ουσία δεν έχει σημασία αν κάποιος σκότωσε τον πατέρα του ή απέσχε από την πράξη. Θα νιώσει ένοχος και στις δύο περιπτώσεις, γιατί η ενοχή είναι η έκφραση της διαμάχης της αμφιρέπειας, του αιώνιου αγώνα μεταξύ έρωτα και του ένστικτου της καταστροφής ή του θανάτου». Πολύ νεροίτερα, ο Φρόιντ είχε μιλήσει για ένα προϋπάρχον αίσθημα ενοχής που φαίνεται να καραδοκεί μέσα στο άτομο, έτοιμο και περιμένοντας να αφομοιώσει μια κατηγορία που θα διατυπωθεί εναντίον του. Η ιδέα αυτή φαίνεται να αντιστοιχεί με εκείνη ενό αδέσμευτου άγχους που έχει υπόγειες ρίζες πιο κάτω ακόμα και από το ατομικό ασυνείδητο. Ο Φρόιντ υποθέτει ότι το πρωτογενές έγκλημα και το συνέστημα της ενοχής που το συνοδεύει αναπαράγονται τροποποιημένα σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Το έγκλημα αναπαρίσταται μέσα στη διαμάχη της παλιάς και της νέας γενιάς, στην επανάσταση και την ανταρσία ενάντια στην κατεστημένη εξουσία και στην επακόλουθη μετάνοια, στην αποκατάσταση και την αποθέωση της εξουσίας. Εξηγώντα την παράξενη αυτή αδιάκοπη επανάληψη ο Φρόιντ πρότεινε την υπόθεση της επιστροφή των αποθυμένων φέροντας για παράδειγμα την ψυχολογία της θρησκείας. Πίστευε ότι είχε βρει ίχνη της πατροκτονίας και της επιστροφής και της λύτρωσής της μέσα στην ιστορία του Ιουδαϊσμού που αρχίζει με τη θανάτωση του Μωυσή. Οι συγκεκριμένε συνέπειε της υπόθεση του Φρόιντ διαγράφονται καθαρότερα στην ερμηνεία του του αντισημιτισμού. Πίστευε ότι ο αντισημιτισμός είχε βαθιές ρίζες μέσα στο ασυνείδητο. Στο φθόνο για την εβραϊκή αξίωση ότι η Ιουδαϊκή φυλή είναι το πρωτότοκο ευνοούμενο παιδί του Θεού και πατέρα. Στο φόβο της περιτομής που συσχετίζεται με την απειλή του ευνοχισμού. Και ίσως το σπουδαιότερο στην μνησικακία απέναντι στην νέα θρησκεία, το χριστιανισμό που επιβλήθηκε σε πολλούς σύγχρονου λαούς μόλις σχετικά τελευταία. Η μνησικακή αυτή προβλήθηκε πάνω στην πηγή του χριστιανισμού, τον Ιουδαϊσμό. Αν ακολουθήσουμε αυτό το συλλογισμό πέρα από το Φρόιν και τον συνδέσουμε με την διπλή προέλευση του εστίματος της ενοχής, η ζωή και ο θάνατος του Χριστού θα εμφανίζονταν σαν αγώνας κατά του Πατέρα και σαν θρίαμβος πάνω στον Πατέρα. Το μήνυμα του Ιού ήταν το μήνυμα της απελευθέρωσης, η ανατροπή του νόμου, δηλαδή της κυριαρχίας, από την αγάπη, δηλαδή τον έρωτα. Αυτό θα συμφωνούσε με την ερετική εικόνα του Χριστού σαν του σωτήρα ενσαρκωμένου του Μεσια που ήρθε να σώσει τον άνθρωπο εδώ πάνω στη γη. Τότε η κατοπινή μετουσίωση του Μεσια, η θεοποίηση του γιου πλάι στον πατέρα, θα ήταν μια προδοσία του μηνύματό του από τους ίδιους του τους μαθητές. Η άρνηση της ενσαρκωμένης απελευθέρωσης, η εκδίκηση κατά του σωτήρα. Ο χριστιανισμός τότε θα είχε επιστρέψει στο Ευαγγέλιο Αγάπης Έρωτα στο νόμο. Η εξουσία του πατέρα θα είχε αποκατασταθεί και ισχυροποιηθεί. Με φροϊδικούς όρου, το πρωτογενές έγκλημα θα είχε εξηλαιωθεί σύμφωνα με το μήνυμα του γιου, μέσα σε μια τάξη επίγεια ειρήνης και αγάπης. Αυτό δεν έγινε. Αντίθετα, το πρώτο έγκλημα αντικαταστάθηκε από ένα δεύτερο. Το έγκλημα κατά του γιου. Με τη μετουσίωση εκείνου μετουσιώθηκε και το Ευαγγέλειό του. Η θεοποίησή του στέρισε τον κόσμο από το μήνυμά του. Η δυστυχία και η απόθεση συνεχίστηκαν. Η ερμηνεία αυτή θα έδινε μεγαλύτερη σημασία στη γνώμη του Φρόιντ ότι οι χριστιανικοί λαοί είναι κακοβαπτισμένοι και ότι κάτω από το λεπτό λούστρο του χριστιανισμού έχουν μείνει ίδιοι με τους προγόνους τους. Βάρβαρα πολυθεηστές είναι κακοβαπτισμένοι εφόσον παραδέχονται και ακολουθούν το απελευθερωτικό Ευαγγέλιο μόνο σε μια μορφή εξαιρετικά εξυψωμένη που αφήνει την πραγματικότητα τόσο ανελεύθερη όσο ήταν και πριν. Η απόθεση με την τεχνική φροηδική έννοια του όρου έπαιξε μικρό μόνο ρόλο στην θεσμοποίηση του χριστιανισμού. Ο μετασχηματισμός του αρχικού περιεχομένου, η αποτροπή από τον αρχικό σκοπό έγινε στο φως της ημέρας, συνειδητά με δημόσιες συζητήσεις και δημόσια δικαίωση. Το ίδιο φανερό στάθηκε ο ένοπλος αγώνας του θεσμοποιημένου χριστιανισμού κατά των αιρετικών που προσπάθησαν ή πιστεύεται ότι προσπάθησαν να διασώσουν το μη εξυψωμένο περιεχόμενο και τον μη εξυψωμένο αντικειμενικό του σκοπό. Υπήρχαν Επαρκεί έλογα κίνητρα πίσω από τους αιματηρούς πολέμους για την καταστολή των χριστιανικών επαναστάσεων, από τους οποίους βρήθη η χριστιανική εποχή. Ωστόσο, η σκληρή και οργανωμένη σφαγή των καθάρων, των αλμπιγγενσίων, των αναβαπτιστών, των σκλάβων, δουλοπαρήκων και φτωχών που στασίασαν με έμβλημα το σταυρό, το κάψιμο μαγισσών και υπερασπιστών τους. Αυτή η σαδιστική εξόντωση των αδυνάτων δείχνει ότι οι δυνάμεις των ενστίκτων διάσπασαν όλη τη λογικότητα και εκλογήκευση. Οι Δήμοι και οι συμμορήτες τους πολεμούσαν το φάσμα μιας απελευθέρωσης που την επιθυμούσαν αλλά ήταν υποχρεωμένοι να την απαρνηθούν. Το έγκλημα ενάντια στο γιο πρέπει να ξεχαστεί με τη θανάτωση όσων οι πράξει το υπερθυμίζουν. Χρειάστηκαν αιώνες πρόοδου και εξημέρωσης πριν ελεγχθεί η επιστροφή των αποθημένων από τη δύναμη και την πρόοδο του βιομηχανικού πολιτισμού. Αλλά στο όψιμο στάδιο του πολιτισμού αυτού η λογικότητά του φαίνεται να ανατινάζεται με μια καινούρια επιστροφή των αποθημένων του. Η εικόνα της απελευθέρωσης που έχει γίνει όλο και πιο ρεαλιστική καταδιώκεται σε όλο τον κόσμο. Τα στρατόπεδα συγκέντρωση και εργασία, τα βασανιστήρια αυτών που δεν υποτάσσονται στην γενική ομοιομορφία, προξενούν ένα μίσος και μια μανία που προδίνουν την γενική κινητοποίηση κατά της επιστροφής των αποθυμένων. Αν η ανάπτυξη της θρησκείας περιέχει τη βασική αμφυρέπεια, την εικόνα της κυριαρχίας και την εικόνα της απελευθέρωσης, τότε η θέση του Freud στο βιβλίο «Το μέλλον μιας αυταπάτης» πρέπει να αξιολογηθεί ξανά. Ο Φρόιν τόνισε το ρόλο της θρησκείας στην ιστορική αποτροπή της ανθρώπινης ενέργειας από την πραγματική βελτίωση της ανθρώπινης κατάστασης σε ένα φανταστικό κόσμο αιώνιας λύτρωσης. Ήταν της γνώμης ότι η εξαφάνιση αυτής της αυταπάτης θα επιτάχυνε πολύ την ηλική και διανοητική πρόοδο της ανθρωπότητας και επενούσε τις θετικές επιστήμες και την μεθοδολογία τους σαν τους μεγάλους απελευθερωτικούς αντιπάλους της θρησκείας. Ίσως κανένα άλλο έργο του Φρόντ να μην τον φέρνει κοντήτερα στην μεγάλη παράδοση του διαφωτισμού. Στη σύγχρονη περίοδο του πολιτισμού, οι προοδευτικές ιδέες του ρασιοναλισμού μπορούν να ξανασυλληφθούν μόνο όταν διατυπωθούν. Ο ρόλος των θετικών επιστήμων και της θρησκείας έχει αλλάξει. Το ίδιο και η σχέση του. Μέσα στην γενική κινητοποίηση ανθρώπου και φύσης που χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο, οι θετικές επιστήμες αποτελούν ένα από τα κυριότερα όργανα καταστροφής, καταστροφής της ελευθερίας εκείνης από το φόβο που κάποτε υποσχέθηκαν. Καθώς η υπόσχεση αυτή εξατμίστηκε στην ουτοπία, η λέξη «επιστημονικός» κατάνθησε σχεδόν να σημαίνει αντίπαλος της ιδέα ενός επίγειου παράδεισου. Η επιστημονική νοοτροπία έχει πάψει από καιρό να είναι ο μαχητικός ανταγωνιστής της θρησκείας που με τη σειρά της έχει αποβάλει εξίσου αποτελεσματικά τα εκρηκτικά της στοιχεία και συχνά συνηθίσει τον άνθρωπο να μην έχει τύψει συνείδηση στο αντίκρισμα της δυστυχία και της αδικίας. Μέσα στο οικοδόμημα του πολιτισμού οι ρόλοι της επιστήμης και της θρησκείας τείνουν να αλληλοσυμπληρώνονται. Η σημερινή τους εφαρμογή αρνιέται τις ελπίδες που κάποτε έδωσαν και διδάσκει τους ανθρώπους να εκτιμούν τα γεγονότα ενός αποξενωμένου κόσμου. Με αυτή την έννοια η θρησκεία δεν είναι πια αυταπάτη και η ακαδημαϊκή της προαγωγή συμφωνεί με την θετικιστική τάση που επικρατεί. Όπου η θρησκεία διατηρεί ακόμα τις ασυμβίβαστες βλέψεις για ειρήνη και ευτυχία, οι αυταπάτες τη περιέχουν περισσότερη αλήθεια από την επιστήμη που εργάζεται για την το αποθυμένο και μεταμορφωμένο περιεχόμενο της τρισκίας δεν μπορεί να απελευθερωθεί με την παράδοσή του στο επιστημονικό πνεύμα. Ο Φρόιντ εφαρμόζει την ιδέα της επιστροφής των αποθυμένων που αναπτύχθηκε για την ανάλυση του ιστορικού ατομικών νευρώσεων στην γενική ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό το βήμα από την ατομική στην ομαδική ψυχολογία εισάγει ένα από τα πιο ακανθόδη προβλήματα. Πώς είναι δυνατόν να κατανοηθεί η επιστροφή των αποθυμένων. Με την πάροδο χιλιάδων αιώνων ξεχάστηκε βέβαια πω κάποτε υπήρξε ένας πατριάρχης. Ξεχάστηκε και η τύχη του. Με ποια έννοια λοιπόν μπορεί να γίνει η συζήτηση για μια παράδοση. Η απάντηση του Φρόιντ που υποθέτει ένα αποτύπωμα του παρελθόντος μέσα στα ασυνείδητα μνημονικά ίχνη συνάντησε πλατιά αντίδραση. Αλλά η γνώμη αυτή γίνεται πολύ λιγότερο απίθανη αν εντοπίσει κανένα του συγκεκριμένου και απτού παράγοντε που αναζωογονούν τι αναμνήσει κάθε γενιά. Απαριθμώντα τι συνθήκε κάτω από τι οποίε τα αποθυμένα στοιχεία μπορούν να διεισδύσουν στο συνειδητό, ο Φρόιντ αναφέρει μια ενίσχυση των ενστήκτων που είναι προσκολλημένα στο αποθυμένο υλικό, καθώ και συμβάντων ή εμπειριών που του μοιάζουν τόσο ώστε να έχουν τη δύναμη να το αφυπνίζουν. Αναφέρει σαν παράδειγμα της ενίσχυσης των ενστίκτων τα εφηβικά προτσές. Κάτω από την επίδραση του γενετήσιου σεξουαλισμού που οριμάζει εμφανίζονται ξανά στις φαντασίες όλων των ανθρώπων οι παιδικές τάσεις και αναμεταξύ τους βρίσκει κανένας με κανονική συχνότητα και στην πρώτη θέση το σεξουαλικό αίσθημα του παιδιού για τους γονείς. Συνήθω το αίσθημα αυτό έχει πια διαφοροποιηθεί από τη σεξουαλική έλξη, δηλαδή την προτίμηση του γιου για τη μητέρα και της κόρης για τον πατέρα. Ταυτόχρονα με την υπερνίκηση και απόρριψη των καθαρά μεικτικών αυτών φαντασιών, συμβαίνει και ένα από τα μεγαλύτερα και οδυνηρότερα ψυχικά κατορθώματα της εφηβείας. Η διαφυγή από την πατρική εξουσία που μόνο με αυτή δημιουργείται η αντίθεση εκείνη της νέας γενιάς προς την παλιά, η τόσο σημαντική για την πρόοδο του πολιτισμού. Τα συμβάντα και οι εμπειρίες που μπορεί να αφυπνίσουν το αποθυμένο υλικό ακόμα και χωρίς μια ορισμένη ενίσχυση των αισθήκτων των προσκολλημένων σε αυτό εκπροσωπούνται στο κοινωνικό επίπεδο από τους θεσμούς και τις ιδεολογίες που το άτομο αντιμετωπίζει καθημερινά και που αναπαράγουν με την ίδια τους τη δομή την κυριαρχία καθώς και την παρόρμηση για την ανατροπή της. Οικογένεια, σχολείο, εργαστήρι και γραφείο, το κράτος, ο νόμος, η φιλοσοφία και η ηθική που επικρατεί. Βέβαια, η ουσιαστική διαφορά μεταξύ της πρωτογενούς μορφής της κατάστασης αυτής και της μορφής της ιστορική επιστροφής τη μέσα στον πολιτισμό είναι ότι πια ο άρχοντας πατέρας δεν θανατώνεται και δεν τρώγεται και ότι κανονικά η κυριαρχία δεν είναι πια προσωπική. Το εγώ, το υπερεγώ και η εξωτερική πραγματικότητα έχουν κάνει το έργο τους. Αλλά στην ουσία δεν έχει σημασία αν κάποιο σκότωσε τον πατέρα του ή απέσχει από την πράξη, όταν ο ρόλο της διαμάχη και οι συνέπειέ τη είναι οι ίδιες. Στην ειδιπόδια κατάσταση, η πρωτογενή κατάσταση επαναλαμβάνεται κάτω από συνθήκε που από την αρχή εγγυώνται το μακροχρόνιο θρίαμβο του πατέρα. Εγγυώνται όμω επίση τη ζωή του γιου και την μελλοντική του δυνατότητα να αντικαταστήσει τον πατέρα. Πώ κατόρθωσε ο πολιτισμό στο συμβιβασμό αυτό? Η πληθώρα των σωματικών, διανοητικών και κοινωνικών προτσές που οδήγησαν εκεί είναι ουσιαστικά ταυτόσιμη με τα περιεχόμενα της ψυχολογίας του Φρόιντ. Η δύναμη, η ταυτοποίηση, η απόθεση, η εξύψωση συνεργάζονται με την διαμόρφωση του εγώ και του υπερεγώ. Ο ρόλος του πατέρα μεταβιβάζεται βαθμιαία από το άτομό του στην κοινωνική του θέση, στην εικόνα του μέσα στο γιο, συνείδηση. Στο Θεό, στους διάφορους παράγοντες που διδάσκουν το γιο να είναι μέλος της κοινωνίας με οριμότητα και εγκράτεια. Σε τέρις παρήμπου Η ένταση της εγκράτειας και της απάντησης που χρειάζεται σήμερα ίσως να μην είναι μικρότερη από ό,τι ήταν στην πρωτόγονη ορδή. Είναι όμως πιο έλογα κατανεμιμένες μεταξύ πατέρα και γιού, καθώς και σε όλη την κοινωνία στο σύνολό τη, ενώ οι ανταμοιβέ, αν και όχι μεγαλύτερες, είναι συγκριτικά εξασφαλισμένες. Η μονογαμική οικογένεια με τις εφαρμόσιμες υποχρεώσεις του πατέρα περιορίζει το πατρικό μονοπόλιο της Ιδονής. Ο θεσμό της κληρονομούμενης ιδιωτική περιουσίας και η γενίκευση της εργασίας παρέχουν στο γιο μια βάσιμη προσδοκία δικής του νόμιμης ειδονής ανάλογα με την κοινωνικά χρήσιμη αποδοσή του. Μέσα στα πλαίσια αυτά των αντικειμενικών νόμων και θεσμών τα προςές της εφηβείας οδηγούν στην απελευθέρωση από τον πατέρα σαν ένα γεγονός αναγκαίο και νόμιμο. Η απελευθέρωση αυτή δεν είναι κάτι μικρότερο από ένα ψυχικό τραύμα, τίποτα όμως παραπάνω. Στη συνέχεια ο γιος εγκαταλείπει την πατρική οικογένεια για να γίνει ο ίδιος πατέρας και αφεντικό. Ο μετασχηματισμός της αρχής της Ιδονής σε αρχή της απόδοσης που μεταβάλλει το τυραννικό μονοπόλιο του πατέρα σε περιορισμένη εκπαιδευτική και οικονομική εξουσία αλλάζει και το αρχικό αντικείμενο του αγώνα, τη μητέρα. Στην πρωτόγονη φυλή, η εικόνα της ποθητής γυναίκας, της συμβίας, σύζυγου του πατέρα, συνδύαζε τον έρωτα και τον θάνατο άμεσα και φυσικά. Α... Αυτή ήταν ο στόχος των σεξουαλικών ενστίκτων και η μητέρα που μέσα τη ο γιος βρήκε κάποτε την ακέραια ειρήνη, που είναι η απουσία κάθε ανάγκης και επιθυμίας, η Νυσβάνα πριν από τη γέννηση. Ίσως η απαγόρευση της αιμομιξίας να αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη προστασία κατά του ενστίκτου του θανάτου η απαγόρευση της Νιρβάνα, της αναδρομικής ορμής, για ειρήνη που εμπόδιζε την πορεία της πρόοδου, της ίδιας της ζωής. Η μητέρα και η σύζυγος χωρίστηκαν και έτσι διαλύθηκε η μοιραία ταυτοποίηση του έρωτα και του θανάτου. Η σεξουαλική αγάπη προς τη μητέρα ανακόπτεται και μετασχηματίζεται σε στοργή, τρυφερότητα. Ο σεξουαλισμό και η στοργή χωρίζουν. Μόνον αργότερα ξανασυναντιόνται με τη μορφή της αγάπης προς τη σύζυγο που είναι αισθησιακή αλλά και τρυφερή, ανακομμένη αλλά και ολοκληρωμένη. Η τρυφερότητα δημιουργείται με την εγκράτεια, εγκράτεια που πρώτο επιβλήθηκε από τον Πατριάρχη. Καταλήγει να είναι η ψυχική βάση όχι μόνο της οικογένειας αλλά και όλων των ομαδικών σχέσεων διαρκείας. Ο Πατριάρχης είχε εμποδίσει τους γιου του να ικανοποιήσουν τις άμεσα σεξουαλικές τους τάσεις. Τους υποχρέωσε να είναι εγκρατείς και κατά συνέπεια να δημιουργήσουν συναισθηματικούς δεσμούς και με αυτόν και μεταξύ τους. Δεσμούς που μπορούσαν να αναπτυχθούν από τις ανακομμένες σεξουαλικές τους τάσεις. Επέβαλες αυτού θα μπορούσαμε να πούμε την ομαδική ψυχολογία. Σε αυτό το επίπεδο του πολιτισμού, μέσα στα πλαίσια του συστήματος των ανταμοιβόμενων ανακοπών, ο πατέρας μπορεί να υπερνικηθεί χωρίς να εκραγεί η τάξη των ενστίκτων και της κοινωνίας. Η εικόνα και ο ρόλος του διαιωνίζονται τώρα μέσα σε κάθε παιδί, ακόμα και όταν αυτό δεν το ξέρει. Συγχωνεύεται με την νόμιμη εξουσία. Η κυριαρχία έχει ξεπεράσει τη σφαίρα των προσωπικών σχέσεων και έχει δημιουργήσει του αναγκαίου θεσμού για την τακτική ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών σε μια επεκτηνόμενη κλίμακα. Ακριβώ όμω η ανάπτυξη των θεσμών αυτών υπονομεύει την κατεστημένη βάση του πολιτισμού. Τα εσωτερά ωριά τη εμφανίζονται στην όψιμη βιομηχανική εποχή. Κεφάλαιο 4 Η διαλεκτική του πολιτισμού. Ο Φρόιντα αποδίδει στο αίσθημα ενοχής ένα κρίσιμο ρόλο μέσα στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Επιπλέον συσχετίζει την πρόοδο με την αύξηση του αίσθηματος της ενοχής. Διατυπώνει την πρόθεσή του να παρουσιάσει το αίσθημα της ενοχής σαν το βασικότερο πρόβλημα μέσα στην εξέλιξη του πολιτισμού και να δείξει ότι το αντίτιμο της πρόοδου είναι η απώλεια σε ευτυχία που απορρέει από την επίτασή του. Σελίδα 85. Επανειλημμένα, ο Φρόιντ υπογραμμίζει ότι καθώς ο πολιτισμός προοδεύει, το αίσθημα της ενοχής ενισχύεται ακόμα, εντείνεται, αυξάνει αδιάκοπα. Οι ενδείξει που προσκομίζει ο Φρόιντ είναι δύο ειδών. Πρώτο, τις συνάγει αναλυτικά από τη θεωρία των ενστίκτων. Και δεύτερο, βρίσκει ότι η θεωρητική ανάλυση που υποστηρίζεται από τις μεγάλες ασθένειες και τα άγχη του σύγχρονου πολιτισμού, το μεγενθυνόμενο κύκλο των πολέμων, την καταδίωξη που συναντά κανείς παντού, τον αντισημιτισμό, τη γενοκτονία, το φανατισμό και τις αυταπάτες, το μόχθο, την αρρώστια και την δυστυχία στο μέσο αυξανόμενου πλούτου και γνώσης. Κάναμε μια σύντομη ανασκόπηση της προϊστορίας του ενοχή. Προέρχεται από το ιδιπόδιο σύμπλεγμα και επικτήθηκε όταν ο πατριάρχης θανατώθηκε από τη φατρία των αδελφών. Η πατροκτονία ικανοποίησε το επιθετικό ενστικτό τους. Η αγάπη όμως για τον πατέρα προκάλεσε τύψεις τους πατροκτόνου, δημιούργησε το υπερεγό μέσω της ταυτοποίησης και έτσι δημιούργησε τους περιορισμούς που θα εμπόδιζαν την επανάληψη της πράξης. Στη συνέχεια ο άνθρωπος απέχει από την πράξη, αλλά από γενιά σε γενιά η επιθυτική ορμή αναβιώνει, στρεφόμενη κατά του παρτριάρχη και των διαδόχων του και από γενιά σε γενιά πρέπει να ανακόπτεται ξανά. Κάθε εκδήλωση εγκράτειας γίνεται τότε δυναμική πηγή της συνείδηση. Κάθε καινούρια εγκατάλειψη της ικανοποίησης αυξάνει την αυστηρότητα και την αυταρχικότητά της. Κάθε επιθετική ορμή που παραλείπουμε να ικανοποιήσουμε την παίρνει το υπερεγώ για να ενισχύσει τη δική του επιθετικότητα. Κατά του εγώ. Η υπερβολική αυστηρότητα του υπερεγό που βλέπει την επιθυμία σαν πράξη και τιμωρεί ακόμα και την αποθυμένη επιθετικότητα εξηγείται τώρα σαν έκφανση του αιώνιου αγώνα μεταξύ έρωτα και ένστικτου του θανάτου. Η επιθετική ορμή κατά του πατριάρχη και των κοινωνικών του διαδόχων είναι παράγωγο του ένστικτου του θανάτου. Χωρίζοντα το παιδί από τη μητέρα, ο πατέρα επίση ανακόπτει το ένστικτο του θανάτου τη Νιρβάνα. Έτσι κάνει το έργο του έρωτα και η αγάπη επίσης συμμετέχει στη διαμόρφωση του υπερεγώ. Υποτάσσοντας ο αυστηρός πατέρας με την ιδιότητα του απαγορευτικού εκπροσώπου του έρωτα το ένστιδο του θανάτου που εμφανίζεται στην ειδιπόδια διαμάχη επιβάλλει τις πρώτες συλλογικές κοινωνικές σχέσεις. Οι απαγορεύσεις του δημιουργούν ταυτοποίηση μεταξύ των γιών ανακοπή της αγάπης στοργή, εξογαμία, εξύψωση. Με βάση την εγγράτεια, ο έρωτα αρχίζει το πολιτιστικό έργο του σχηματισμού όλο και μεγαλύτερων μονάδων. Και καθώ ο πατέρας πολλαπλασιάζεται, συμπληρώνεται και αντικαθίσταται από τι αρχές της κοινωνία, καθώ οι περιορισμοί και οι απαγορεύσει εξαπλώνονται. Το ίδιο συμβαίνει και με την επιθετική ορμή και τα αντικείμενά τη. Παράλληλα, μεγαλώνει η ανάγκη τη κοινωνία να ενισχύσει την αμυντική της διάταξη, η ανάγκη τη ισχυροποίηση του αισθήματο τη ενοχή. «Αφού ο πολιτισμός υπακούει μια εσωτερική ερωτική του ορμή που τον οθεί να δέσει την ανθρωπότητα σε μια σφιχτά πλεγμένη μάζα, δεν μπορεί να πετύχει το σκοπό αυτό παρά μόνο με την προσπάθεια δημιουργίας ενός αισθήματος ενοχής που να αυξάνεται όλο ένα. Ό,τι άρχισε σε σχέση με τον πατέρα τελειώνει σε σχέση με την κοινωνία». Αν ο πολιτισμός αποτελεί μια αναπόφευκτη ανάπτυξη από την ομάδα της οικογένειας στην ομάδα της ανθρωπότητας, τότε μια επίταση του έστιματος τη ενοχής, αποτέλεσμα της σύμφυτης διαμάχης της αμφυρέπειας, του αιώνιου αγώνα μεταξύ έρωτα και θανάτου, θα είναι άρρηκτα δεμένη με αυτόν, μέχρι του σημείου όπου το αίσθημα τη ενοχής ίσως πάρει τέτοιε διαστάσεις που να κοντεύει να ξεπεράσει τα όρια ανδοχής των ατόμων». Στην ποσοτική αυτή ανάλυση της αύξησης του αισθήματο της ενοχής, η ποιοτική μεταβολή της ενοχής, η αυξανόμενη αλογικότητά του, φαίνεται να εξαφανίζεται. Πραγματικά, η κεντρική κοινωνιολογική θέση του Φρόιντ δεν του επέτρεπε να ακολουθήσει την κατεύθυνση αυτή. Για εκείνον δεν υπήρχε καμιά ανώτερη λογικότητα με την οποία θα μπορούσε να συγκριθεί αυτή που επικρατεί. Αν η αλογικότητα του αισθήματος της είναι εκείνη του ίδιου του πολιτισμού, τότε είναι έλογο. Και αν η κατάργηση της κυριαρχίας σημαίνει καταστροφή του ίδιου του πολιτισμού, τότε παραμένει το έσχατο έγκλημα και κανένας αποτελεσματικό τρόπος αποσόβησης της δεν είναι παράλογος. Αλλά η ίδια του η θεωρία των ενστίκτων υποχρέωσε το Φρόντε να προχωρήσει ακόμα περισσότερο και να αναπτύξει ολόκληρη τη ματαιότητα της δυναμική αυτή. Είναι απαραίτητη η ενίσχυση τη άμυνα κατά τη επιθετικότητας. Για να είναι όμω η άμυνα αυτή αποτελεσματική κατά τη αυξανόμενη επιθετικότητα, χρειάζεται η ενίσχυση των σεξουαλικών ενστικτών, γιατί μόνον ένα ισχυρό έρω μπορεί να δέσει αποτελεσματικά τα καταστροφικά ένστικτα. Αυτό όμω είναι εκείνο ακριβώ που δεν μπορεί να κατορθώσει ο αναπτυγμένο πολιτισμό, γιατί η ύπαρξή του εξαρτάται από την επέκταση και την επίταση τη πειθάρχηση και του ελέγχου. Η αλυσίδα των ανακοπών και των αποτροπών των ενστίκτων δεν μπορεί να σπάσει. Ο πολιτισμός μας βασίζεται μιλώντας γενικά στην καταπίεση των ενστίκτων. Πρώτα απ' όλα, ο πολιτισμός σημαίνει «πρόοδο στο έργο», δηλαδή έργο που σκοπό έχει την απόκτηση και τον πολλαπλασιασμό των αγαθών που είναι αναγκαία για τη ζωή. Το έργο αυτό καθεαυτό δεν προσφέρει το ίδιο καμιά ικανοποίηση. Κατά το Φρόιντ είναι άχαρο, οδυνηρό. Δεν υπάρχει θέση στην μεταψυχολογία του Φρόιντ για ένα πρωταρχικό τεχνικό ένστικτο, ένστικτο της επιβολής κλπ. Η ιδέα της συντηρητική φύσης των ένστικτων που διέπονται από τις αρχές της Σιδονής και της Νιρβάνα αποκλείουν αυστηρά κάθε παρόμοια υπόθεση. Όταν ο Φρόιντ αναφέρει πάρεργα την φυσική ανθρώπινη απέχθεια προς το έργο, βγάζει το συμπέρασμα αυτό από την βασική θεωρητική του μόνο σύλληψη. Ο συνδυασμός δυστυχία και έργου σχετικά με τα ένστικτα δεν πάβει να αναφέρεται σε όλο το έργο του Φρόιντ και η ερμηνεία του του μύθου του Προμηθέα ρίχνει το βάρος στη σχέση μεταξύ αναστολής του σεξουαλικού πάθους και πολιτισμένης εργασίας. Το βασικό έργο μέσα στον πολιτισμό είναι χωρίς λίμπητο, είναι εργασία. Η εργασία σημαίνει δυσαρέσκεια και η δυσαρέσκεια δεν μπορεί παρά να επιβάλλεται. Γιατί ποιο κίνητρο θα μπορούσε να παρακινήσει τον άνθρωπο να διοχετεύσει την σεξουαλική του ενέργεια σε άλλες χρήσεις, αν χωρίς να την διοχετεύσει πουθενά αλλού βρίσκει την απόλυτα ικανοποιητική ειδονή. Ποτέ δεν θα παρετιόταν από την ειδονή αυτή και δεν θα πρόδευε άλλο. Αν δεν υπάρχει πρωταχρητικό ένστικτο έργο, τότε η ενέργεια που απαιτείται για το δυσάρεστο έργο πρέπει να αποσύρεται από τα πρωτογενή ένστικτα, τα σεξουαλικά και τα καταστροφικά. Αφού ο πολιτισμός είναι ουσιαστικά έργο του έρωτα, αυτό σημαίνει πρώτα-πρώτα αφαίρεση λύμπητο. Ο πολιτισμός προμηθεύεται μεγάλο μέρος της διανοητικής ενέργειας που του χρειάζεται αφαιρώντας την από τον σεξουαλισμό. Οι ορμές για έργο δεν είναι οι μόνες που τρέφονται από τον ανακομμένο σεξουαλισμό. Τα καθαρά κοινωνικά ένστικτα, όπως οι τρυφερέ σχέσει μεταξύ γονιών και παιδιών, αισθήματα φιλία και οι συναισθηματικοί δεσμοί του γάμου, περιέχουν ορμέ που συγκρατούνται από μια εσωτερική αντίσταση ώστε να μην πραγματοποιούν τους σκοπούς τους. Μόνο με αυτή τους την παρέτηση γίνονται κοινωνικέ. Κάθε άτομο συνεισφέρει τις δικές του απαρνήσεις, πρώτα κάτω από την επίδραση εξωτερικού εξαναγκασμού κατόπιν εσωτερικά. Και από αυτέ τι πηγέ έχει συσσωρευτεί το κοινό απόθεμα υλικού και ιδεατού πλούτου του πολιτισμού. Παρόλο που ο Φρόιντ παρατηρεί ότι τα κοινωνικά αυτά ένστικτα δεν χρειάζεται να περιγραφούν σαν εξυψωμένα, αφού δεν έχουν παρετηθεί ολοκληρωτικά από του σεξουαλικούς τους σκοπού, αλλά του αρκούν με ορισμένε προσεγγίσει τη ικανοποίηση, τα ονομάζει συγγενή προ την εξύψωση. Έτσι, η κύρια σφαίρα του πολιτισμού παρουσιάζεται σαν σφαίρα τη αλλά η εξύψωση συνοδεύεται από την σεξουαλική εκφόρτιση. Ακόμα και όταν ή όπου η εξύψωση αντλεί από ένα απόθεμα ουδέτερης μεταθετής ενέργειας του εγώ και του αυτός, η ουδέτερη αυτή ενέργεια προέρχεται από το ναρκισιστικό απόθεμα της λίμπητο. Είναι δηλαδή έρος χωρίς σεξουαλισμό. Το προτσές της εξύψωσης αλλοιώνει την ισορροπία μέσα στην δομή των ενστύκτων. Η ζωή είναι η συγχώνευση του έρωτα και του ένστικτου του θανάτου. Στη συγχώνευση αυτή ο έρωτας έχει επιβληθεί στον εχθρικό του σύντροφο. Ωστόσο, μετά την εξύψωση η ερωτική συνιστόσα δεν έχει πια τη δύναμη να δέσει όλα τα καταστροφικά στοιχεία που πριν ήταν ενωμένα μαζί της και έτσι αυτά απελευθερώνονται με την μορφή επιθετικών και καταστροφικών ροπών. Ο πολιτισμός απαιτεί αδιάκοπη εξύψωση. Με αυτόν τον τρόπο εξασθενεί τον έρωτα, χτίστη του πολιτισμού. Και η σεξουαλική εκφόρτιση, εξασθενώντας τον έρωτα, αποδεσμεύει τις καταστροφικές ορμές. Έτσι ο πολιτισμός απειλείται από μια τήξη των ενστίκτων, όπου το ένστικτο του θανάτου προσπαθεί να πάρει την πρωτοκαθεδρία από τα ένστικτα της ζωής. Αρχίζοντας με την εγκράτεια και αναπτυσσόμενος κάτω από προοδευτική εγκράτεια, ο πολιτισμός στείνει προς την αυτοκαταστροφή το επιχείρημα αυτό είναι πολύ στρωτό για να είναι αληθινό. Προκαλεί ορισμένες αντιρρήσεις. Πρώτα απ' όλα, κάθε έργο δεν συνεπάγεται σεξουαλική εκφόρτηση και ούτε κάθε έργο είναι δυσάρεστο ή απάρνηση. Ύστερα, οι ανακοπές που επιβάλλει ο πολιτισμός επηρεάζουν επίσης, ίσως μάλιστα επηρεάζουν πάνω απ' όλα, τα παράγωγα του ενστίκτου του θανάτου, τι ορμές της επιθετικότητας και της καταστροφής. Τουλάχιστον από αυτή την άποψη οι απαγορεύσει του πολιτισμού θα προσθέτονταν στην δύναμη του έρωτα. Επιπλέον το έργο καθ' αυτό μέσα στα πλαίσια του πολιτισμού αποτελεί κοινωνική εκμετάλλευση των επιθετικών παρορμήσεων και έτσι εξυπηρετεί και αυτό τον έρωτα. Μια επαρκής εξέταση των προβλημάτων αυτών προϋποθέτει την απελευθέρωση της θεωρίας των ενστίκτων από τον αποκλειστικό προσανατολισμό της προς την αρχή της απόδοσης, την εξέταση της εικόνας ενός πολιτισμού χωρίς απόθεση, δυνατότητας που προέρχεται από τα ίδια τα επιτεύγματα της αρχής της απόδοσης, στην ουσία της. Μια τέτοια προσπάθεια θα γίνει στο τελευταίο μέρος της μελέτης αυτής. Εδώ ας αρκέσουν μερικές προσωρινές εξηγήσεις. Οι ψυχικές πηγές και μέσα του έργου, καθώς και η σχέση του με την εξύψωση, αποτελούν μια από τις πιο παραμελημένες περιοχές της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Ίσως η ψυχανάλυση να μην υπόκειψε πουθενά αλλού στην επίσημη ιδεολογία της ευλογίας της παραγωγικότητα με μεγαλύτερη συνέπεια. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που οι σχέσεις όπου, όπως θα δούμε στον επίλογο, η ιδεολογική άποψη της ψυχανάλυσης τριαμβεύει πάνω στην θεωρητική διέπονται από το μοτίβο της ηθικής του έργου. Η ορθόδοξη συζήτηση ασχολείται σχεδόν απόλυτα με την δημιουργική εργασία, ιδιαίτερα την τέχνη, ενώ η εργασία που υπαγορεύεται από την ανάγκη εκτοπίζεται στην αφάνεια. Υπάρχει βέβαια ένας τρόπος έργου που προσφέρει λυμπιντική ικανοποίηση σε μεγάλο βαθμό και της οποίας η εκτέλεση είναι ευχάριστη. Και η καλλιτεχνική εργασία όταν είναι ειλικρινή, φαίνεται να προέρχεται από ένα συγκερασμό των ενστίκτων χωρίς απόθεση και να έχει μη αποθητικούς στόχους. Τόσο πολύ μάλιστα που ο όρος «εξύψωση» να απαιτεί αρκετή τροποποίηση εάν αναφέρεται σε αυτού του είδου το έργο. Οι πιο πολλέ ομοσχέσεις έργου που πάνω του στηρίζει το πολιτισμό είναι εντελώ διαφορετικέ. Ο Φρόντι σημειώνει πω το καθημερινό έργο που έχει σκοπό την προσπόρηση των αναγκαίων για τη ζωή παρέχει ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν έχει επιλεγεί ελεύθερα. Αν όμως ελεύθερη επιλογή σημαίνει περισσότερα από διάλεγμα μεταξύ ενός μικρού αριθμού προκαθορισμένων αναγκαιοτήτων και αν στο έργο χρησιμοποιούνται κλήσεις και ορμές, άλλες από εκείνες που έχει προσχηματίσει μια αποθητική αρχή της πραγματικότητας, τότε η ικανοποίηση στο καθημερινό έργο είναι ένα πραγματικά σπάνιο προνόμιο. Το έργο που δημιούργησε και άφησε την ηλική βάση του πολιτισμού ήταν βασικά εργασία, αποξενωμένη εργασία, οδυνηρή και άθλια. Τέτοια είναι ακόμα. Η εκτέλεση παρόμοιου έργου δεν ικανοποιεί τις ατομικές ανάγκες και κλίσεις. Επιβλήθηκε στον άνθρωπο μόνο από στιγμή ανάγκη και στιγμή δύναμη. Αν η αποξενωμένη εργασία έχει οποιαδήποτε σχέση με τον έρωτα, η σχέση αυτή πρέπει να είναι πολύ έμεση και με μια αρκετά εξυψωμένη και αδυνατισμένη μορφή του έρωτα. Αλλά μήπως η πολιτισμένη ανακοπή των επιθετικών ορμών μέσα στο έργο δεν αντισταθμίζει την εξασθένιση του έρωτα. Υποτίθεται ότι και οι επιθετικές και οι λιμπιδικές ορμές βρίσκουν ικανοποίηση με την εξύψωση που προσφέρει το έργο, ενώ έχει συχνά τονιστεί ο πολιτιστικά ωφέλιμος σαν χαρακτήρα χαρακτήρας της τελευταίας. Η ανάπτυξη τεχνοτροπιών και της τεχνολογικής λογικότητας απορροφά σε μεγάλο βαθμό τα τροποποιημένα καταστροφικά ένστικτα. Το ένστικτο τη καταστροφής όταν εξημερωθεί και χαληνωθεί, δηλαδή όταν ανακοπεί και διοχετευθεί σε αντικείμενα, υποχρεώνεται να εξασφαλίσει στο εγώ την ικανοποίηση των αναγκών του και τη δύναμη πάνω στη φύση. Οι τεχνοτροπίες παρέχουν τη βάση της πρόδου. Η τεχνολογική λογικότητα καθορίζει το διανοητικό σχήμα και το σχήμα της συμπεριφοράς για παραγωγική απόδοση, ενώ η δύναμη πάνω στη φύση έχει γίνει ουσιαστικά ταυτόσιμη με τον πολιτισμό. Έχει άραγε η καταστροφικότητα η εξυψωμένη μέσα σε αυτές τις δραστηριότητε υποταχθεί και εκτραπεί αρκετά ώστε να εξασφαλίζεται το έργο του έρωτα. Φαίνεται ότι η κοινωνικά χρήσιμη καταστροφικότητα είναι λιγότερο εξυψωμένη από το κοινωνικά χρήσιμο λύπητο. Αληθεύει βέβαια ότι η εκτροπή της καταστροφικότητας από το εγώ στον εξωτερικό κόσμο εξασφάλισε την αύξηση του πολιτισμού. Ωστόσο, η εξωστρεφής καταστροφικότητα δεν πάβει να είναι καταστροφικότητα. Τα αντικείμενά της στις πιο πολλές περιπτώσεις προσβάλλονται πραγματικά και βία, χάνουν τη μορφή τους και ανικοδομούνται μόνο μετά την μερική τους καταστροφή. Μονάδες διαιρούνται βία και εξίσου βία ανακατατάσσονται τα συστατικά τους μέρη. Η φύση κυριολεκτικά βιάζεται. Μόνο σε μερικές κατηγορίες εξυψωμένης επιθετικότητας, όπως τη χειρουργική, η βία ενισχύει άμεσα τη ζωή του αντικειμένου της. Ο πολιτισμός φαίνεται να ικανοποιεί την καταστροφικότητα περισσότερο από τη λίμπητο και σε βαθμό και σε σκοπό. Αλλά μια τέτοια ικανοποίηση των καταστροφικών ορμών δεν μπορεί να σταθεροποιήσει την ενεργειά τους στην εξυπηρέτηση του έρωτα. Η καταστροφική τους δύναμη τις οδηγεί πέρα από αυτή τη δουλεία και την εξύψωση, γιατί στόχο του δεν είναι ούτε η ύλη ούτε η φύση, ούτε κανένα ορισμένο αντικείμενο, αλλά η ίδια η ζωή. Αν είναι παράγωγε του ένστικτου του θανάτου, δεν μπορούν να παραδεχτούν υποκατάστατα σαν οριστικά. Τότε τα ένστικτα αυτά θα δρούσαν για την εκμυδένση της ζωή με μέσω την επικοδομητική τεχνολογική καταστροφή, τον επικοδομητικό βιασμό τη φύση. Η ριζοσπαστική υπόθεση του «Πέρα από την αρχή της Ιδονής» θα επαληθευόταν τότε. Αφού τα ένστικτα της αυτοσυντήρησης, της αυτοβεβαίωσης και της επιβολής έχουν αφομοιώσει αυτή την καταστροφικότητα, ρόλος τους θα ήταν να εξασφαλίσουν ότι ο οργανισμός θα ακολουθήσει την δική του διαδρομή προς τον θάνατο. Ο Φρόιντ απόσυρε την υπόθεση αυτή αμέσως μόλις διατύπωσε αλλά τα λεγάμενά τους στο «ο πολιτισμό και οι δυστυχίες του» φαίνονται να επαναφέρουν το ουσιαστικό της περιεχόμενο. Και το γεγονός ότι η καταστροφή της ζωής, ανθρώπινης και ζωική, προόδευσε μαζί με την πρόοδο του πολιτισμού, ότι η σκληρότητα, το μίσος και η επιστημονική εξόντωση ανθρώπων αυξήθηκαν σε σύγκριση με την πραγματική δυνατότητα για την εξάλληψη τη καταπίεση. Το χαρακτηριστικό αυτό του όψιμου βιομηχανικού πολιτισμού θα είχε τότε τέτοιες ρίζες μέσα στα ένστικτα που διονύζουν την καταστροφικότητα πέρα από κάθε λογικότητα. Τότε η αυξανόμενη καθιπόταξη της φύσης με την αυξανόμενη παραγωγικότητα της εργασίας θα είχε την ανάπτυξη και την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών μόνο σαν υποπροϊόν. Η αύξηση του πολιτιστικού πλούτου και γνώσεων θα τα μέσα της προοδευτικής καταστροφής και την ανάγκη να αυξηθεί η απόθεση των ενστίκτων. Η θέση αυτή συνεπάγεται την ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων για την καταμέτρηση του μεγέθους της απόθεσης των ενστίκτων σε ένα δεδομένο στάδιο του πολιτισμού. Αλλά η απόθεση είναι βασικά συνείδητη και αυτόματη, ενώ το μέγεθός τη μπορεί να μετρηθεί μόνο στο φως της συνείδησης. Ίσως να αποτελεί διαφορά μεταξύ της φιλογενετικά αναγκαία, απόθυσης και της πλεονάζουσας απόθυσης. Στα πλαίσια της συνολικής δομής της αποθημένης προσωπικότητας, είναι το τμήμα εκείνο που προέρχεται από ειδικές κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν για το ορισμένο συμφέρον της κυριαρχίας. Ο βαθμό τη πλεονάζουσας αυτής μπορεί να χρησιμεύσει σαν μέτρο. Όσο χαμηλότερος είναι, τόσο λιγότερο αποθητικό είναι το στάδιο του πολιτισμού. Η διάκριση αυτή ισοδυναμεί με εκείνη μεταξύ των βιολογικών και των ιστορικών πηγών της ανθρώπινης δυστυχία. Από τις τρεις πηγές της ανθρώπινης δυστυχίας που απαριθμεί ο Φρόιντ, δηλαδή την υπέρτερη ισχύ της φύσης, την προδιάθεση προς αποσύνθεση των σωμάτων μας και την ανεπάρκεια των μεθόδων μας για το διακανονισμό των ανθρωπίνων σχέσεων της οικογενείας, του κοινωνικού συνόλου και του κράτους, τουλάχιστον η πρώτη και η τελευταία είναι αυστηρά ιστορικές πηγές. Η ανωτερότητα της φύσης και η οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων έχουν αλλάξει ουσιαστικά μέσα στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Σαν αποτέλεσμα, η αναγκαιότητα της απόθεσης και της δυστυχία που απορρέει από αυτή ποικίλει ανάλογα με την οριμότητα του πολιτισμού και με το βαθμό της έλογης επικράτησης πάνω στη φύση και την κοινωνία. Αντικειμενικά, η ανάγκη της ανακοπής των ενστίκτων, της εγκράτειας, εξαρτάται από την ανάγκη του μόχτου και της καθυστέρηση της ικανοποίησης. Ο ίδιος ή και μικρότερος βαθμός πειθάρχησης των ενστίκτων θα αποτελούσε μεγαλύτερο βαθμό απόθυσης μέσα σε ένα όριμο στάδιο του πολιτισμού, όπου η ανάγκη της εγκράτειας και της εργασίας έχει πολύ μειωθεί από την ηλική και την διανοητική πρόοδο και όπου ο πολιτισμός είναι πραγματικά σε θέση να απελευθερώσει αρκετή από την ενέργεια των ενστίκτων που καταναλύσκεται για την κυριαρχία και το μόχθο. Η σπουδαιότητα της έκτασης και της έντασης της απόθεσης των ενστίκτων φαίνεται μόνο σε σύγκριση με την ιστορική πραγματοσιμότητα της ελευθερίας. Για το Φρόιντ είναι η πρόοδος του πολιτισμού πρόοδο της ελευθερίας? Είδαμε ότι η θεωρία του Φρόιντ πραγματεύεται βασικά την επανάληψη του κύκλου κυριαρχία-ανταρσία-κυριαρχία. Κυριαρχία. Η δεύτερη όμως κυριαρχία δεν είναι μια απλή επανάληψη της πρώτης. Ο κύκλος αντιπροσωπεύει πρόοδο στην κυριαρχία. Προχωρώντας από τον Πατριάρχη στην φατρία και από εκεί στην θεσμοθετημένη εξουσία που χαρακτηρίζει τον όριμο πολιτισμό, η κυριαρχία γίνεται όλο και πιο απρόσωπη, αντικειμενική, γενική και επίσης όλο ένα πιο έλογη, αποτελεσματική και παραγωγική. Στο τέλος, με την εφαρμογή της τέλειας αναπτυγμένης αρχής της απόδοσης, η καθιπόταξη φαίνεται να υλοποιείται από τον ίδιο τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας, αν και η σωματική και η προσωπική δύναμη παραμένουν απαραίτητες σαν μέσα. Η κοινωνία εμφανίζεται σαν ένα σταθερό και επεκτηνόμενο σύστημα ωφέλιμων αποδόσεων. Η ιεραρχία των ρόλων και των σχέσεων παίρνει τη μορφή αντικειμενικού λόγου.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 Έτσι κάνει το έργο του «Έρωτα» και η αγάπη επίσης συμμετέχει στη διαμόρφωση του «Υπερεγώ». Υποτάσσοντας, ο αυστηρός πατέρας με την ιδιότητα του «απαγορευτικού εκπρόσωπου» του «Έρωτα», το ένστικτο του θανάτου που εμφανίζεται στην ιδιπόδια διαμάχη, επιβάλλει τις πρώτες συλλογικές κοινωνικές σχέσεις. Οι απαγορεύσει του δημιουργούν ταυτοποίηση μεταξύ των γιών, ανακοπή της αγάπης, στοργή, εξογαμία, εξύψωση. Με βάση την εγκράτεια, ο έρωτας αρχίζει το πολιτιστικό έργο του σχηματισμού όλο και μεγαλύτερων μονάδων. Και καθώς ο πατέρας πολλαπλασιάζεται, ο αγώνας των καταπιεσμένων τέλειωσε πάντα με την εγκαθίδρυση ενός καινούριου, καλύτερου συστήματος κυριαρχίας. Η πρόοδος συντελέστηκε με τη βελτίωση της αλυσίδα του ελέγχου. Κάθε επανάσταση ήταν συνειδητή προσπάθεια για την αντικατάσταση μια διοικούσες ομάδας από μιαν άλλη. Αλλά όλες οι επαναστάσεις εξαπέλησαν επίσης δυνάμεις που ξεπέρασαν το στόχο, επιζητώντας την κατάργηση της κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης. Η ευκολία της ήττας των δυνάμεων αυτών απαιτεί εξηγήσει. Ούτε η επικρατούσα ισορροπία δυνάμεω, ούτε η ανοριμότητα των παραγωγικών δυνάμεων, ούτε η έλλειψη ταξικής συνείδησης αποτελούν ικανοποιητική απάντηση». Σε κάθε επανάσταση φαίνεται να έφτασε μια ιστορική στιγμή όπου ο αγώνας κατά της κυριαρχίας θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε νίκη, αλλά η στιγμή πέρασε. Η δυναμική αυτή φαίνεται να έχει μέσα της κάποιο στοιχείο αυτοπροκαλούμενης ίτας, άσχετα με την βασιμότητα αιτίων όπως η προημότητα ή η ανισότητα των δυνάμεων. Με αυτή την έννοια κάθε επανάσταση ήταν επίσης προδομένη επανάσταση. Η υπόθεση του Φρόεν για την προέλευση και την διαιώνυση του αισθήματος της ενοχής διαφωτίζει από ψυχολογική άποψη την κοινωνιολογική αυτή δυναμική. Εξηγεί την ταυτοποίηση των επαναστατών με τη δύναμη ενάντια στην οποίαν επαναστατούν. Η οικονομική και πολιτική ενσωμάτωση των ατόμων μέσα στο ιεραρχικό σύστημα της εργασίας συνοδεύεται από ένα ενστικτόδες προτσές κατά το οποίο τα ανθρώπινα αντικείμενα της κυριαρχίας αναπαράγουν την ίδια τους την απόθεση. Και η αυξανόμενη λογικοποίηση της εξουσίας φαίνεται να αντανακλάται σε μια αυξανόμενη λογικοποίηση της απόθεσης. Διατηρώντας τα άτομα σαν όργανα εργασίας, επιβάλλοντάς τους εγκράτεια και μόχθο, η κυριαρχία δεν υποστηρίζει πια μόνο οι βασικά ορισμένα ειδικά προνόμια, αλλά επίσης την κοινωνία σαν σύνολο σε επεκτηνόμενη κλίμακα. Η ενοχή της επανάσταση επιτείνεται έτσι πολύ... Η επανάσταση ενάντια στον Πατριάρχη εξάλειψε ένα άτομο που μπορούσε να αντικατασταθεί από άλλα άτομα, όπως και έγινε. Αλλά όταν η επικυριαρχία του Πατέρα έχει επεκταθεί σε επικυριαρχία της κοινωνίας, μια τέτοια αντικατάσταση δεν φαίνεται πια δυνατή και η ενοχή αποβαίνει μοιραία. Η λογικοποίηση της ενοχής έχει συμπληρωθεί. Ο πατέρας, περιορισμένος μέσα στην οικογένεια και στην ατομική βιολογική του εξουσία, αναστένεται πολύ ισχυρότερο με τη μορφή του διοικητικού μηχανισμού που διαφυλάσει τη ζωή της κοινωνίας και των νόμων που διαφυλάσσουν το διοικητικό μηχανισμό. Οι τελικές αυτές και εξαιρετικά υψηλές ενσαρκώσεις του πατέρα δεν μπορούν να υπερνικηθούν συμβολικά με χειραφέτηση. Δεν υπάρχει ελευθερία από το διοικητικό μηχανισμό και τους νόμους του, γιατί εμφανίζονται σαν οι υπέρτατοι εγγυητές της ελευθερίας. Η επανάσταση εναντίον τους θα ήταν μια επανάληψη του έσχατου εγκλήματος. Αυτή τη φορά όχι κατά του τυραννικού ζώου που απαγορεύει την ικανοποίηση, αλλά κατά της συνετής τάξης που εξασφαλίζει τα αγαθά και τις υπηρεσίες τη αναγκαίε για την προοδευτική ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Η Επανάσταση τώρα εμφανίζεται σαν το έγκλημα κατά της ανθρώπινης κοινωνίας στο σύνολό και κατά συνέπεια σαν πέρα από ανταμοιβή και πέρα από εξηλαίωση. Η ίδια όμως η πρόοδος του πολιτισμού την είναι να κάνει τη λογική αυτή απατηλή. Οι υπάρχουσες ελευθερίες και υπάρχουσε απολαύσει είναι δεμένες στις απαιτήσει της κυριαρχίας. Γίνονται οι ίδιες όργανα της απόθεσης. Η δικαιολογία της σπάνης που κάλυψε την θεσμοποιημένη απόθεση από την πρώτη της εμφάνιση χάνει την ισχύ της καθώς οι γνώσεις του ανθρώπου και ο έλεγχος του πάνω στη φύση πολλαπλασιάζουν τα μέσα της ικανοποίησης των ανθρώπινων αναγκών με τον ελάχιστο δυνατό μόχθο. Η φτώχεια που επικρατεί ακόμα σε τεράστιες περιοχές του κόσμου δεν οφείλεται πια κυρίως στην ανεπάρκεια των ανθρώπινων και φυσικών μέσων, αλλά στον τρόπο της κατανομής και της εκμετάλλευσης των τελευταίων. Η διαφορά αυτή μπορεί να είναι άσχετη προς την πολιτική και τους πολιτικούς, αλλά έχει μεγάλη σπουδαιότητα για μια θεωρία του πολιτισμού, η οποία συνάγει την αναγκαιότητα της απόθεση από την φυσική και διαρκή δυσαναλογία μεταξύ των ανθρώπινων επιθυμιών και του περιβάλλοντος που μέσα σε αυτό πρέπει να ικανοποιηθούν. Αν μια τέτοια φυσική κατάσταση και όχι ορισμένη πολιτική και κοινωνική θεσμή αποτελεί την λογική δικαιολογία της απόθεση, τότε η τελευταία έχει γίνει παράλογη. Ο βιομηχανικός πολιτισμός έχει μεταβάλει τον ανθρώπινο οργανισμό σε ένα όργανο όλο και πιο ευαίσθητο, διαφοροποιημένο, εμπορεύσιμο και έχει δημιουργήσει ένα κοινωνικό πλούτο αρκετά μεγάλο ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να μετασχηματιστεί σε αυτό σκοπό. Τα διαθέσιμα μέσα παρέχουν τις προϋποθέσεις μιας ποιοτική αλλαγή των ανθρώπινων αναγκών. Η επιστημονική αντιμετώπιση της εργασίας και η μηχανοποίησή της τείνουν να μειώσουν το ποσό της ενέργειας των ενστίκτων που διοχετεύεται στο μόχθο αποξενωμένη εργασία, ελευθερώνοντας έτσι ενέργεια για την επίτευξη αντικειμενικών σκοπών καθορισμένων από την ελεύθερη δράση των ατομικών λειτουργιών. Η τεχνολογία ενεργεί ενάντια στην αποθητική εκμετάλλευση της ενέργειας, εφόσον λιγοστεύει στο ελάχιστο τις ώρες τις απαραίτητες για την παραγωγή των αγαθών των αναγκαίων για τη ζωή, εξοικονομώντα έτσι χρόνο για την ανάπτυξη αναγκών πέρα από την περιοχή της αναγκιότητος και της αναγκαία σπατάλης. Αλλά όσο πιο πιθανή γίνεται η πραγματική δυνατότητα της απελευθέρωσης του ατόμου από τους περιορισμούς που κάποτε δικαιολογούσαν η σπάνικε ή η ανοριμοτητα τόσο πιο πολύ χρειάζεται οι περιορισμοί αυτοί να διατηρηθούν και να εξομαλυνθούν για να μην διαλυθεί η κατεστημένη τάξη της κυριαρχίας. Ο πολιτισμός πρέπει να αμυνθεί κατά του φάσματος ενός ελεύθερου κόσμου. Αν η κοινωνία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την αυξανόμενη παραγωγικότητά της για την ελάττωση της απόθηση επειδή μια τέτοια χρησιμοποίηση θα αναστάτωνε την ιεραρχία του status quo, τότε η παραγωγικότητα πρέπει να στραφεί κατά των ατόμων. Γίνεται η ίδια όργανο γενικού ελέγχου.